και απρόθυμο από τον απέραντό του κύκλο επέστρεψε το αίμα σου όταν το ανακάλεσες πόσο ταράχτηκε ξανά κυκλοφορώντας μες της μικρής ζωής τα όρια πόσο έκπληκτο και δίσπιστο μες τον πλακούντα παλιρώησε πόσο το εξάντλησε του γυρισμού ο δρόμο! και το παρότρινες το έσπρωγνες να πάει το έσερνε προς την αιστεία τρομαγμένο σαν ζώο εξυλαστήριο προ τη θυσία και κιόλας να κυλάγει εκεί χαρούμενο ως πουτανάγκασες και κύλησε χαρούμενο και παραδόθηκε πια εκεί και είπες ήταν μόνο για λίγο αφού είχε συνηθίσει στο μεταξύ σε άλλα μέτρα Μα βρισκόσουν τώρα στο χρόνο και ο χρόνος διαρκεί και ο χρόνο προχωρεί κι ο χρόνος διαστέλλεται Κι ο χρόνος είναι υποτροπή βαριάς αρρώστιας Τι σύντομη μοιάζει η ζωή σου Αν τη συγκρίνει με κάθε ώρα Που άπρακτη, σιωπηλά Του άφθονου μέλλοντος τις άφθονες δυνάμεις τις λίγιζες σαν τόξο προς τα πάνω Προς το σπόρο ενός παιδιού προς κάποια μοίρα πάλι. Δουλειά υπεράνω κάθε δύναμη αλίμωνα. Κι όμως, δουλειά που κάθε μέρα εσύ αναλάμβανες να κάνεις, από τον αργαλιό το υφάδι τράβαγες, μ' όλα τα νήματα να υφάνεις κάτι άλλο. Κι είχε παρόλα αυτά, και κέφι για γιορτή. Γιατί... Ναι, ήθελες όταν θα τα αποτέλειωνες να ανταμοιφθείς σαν τα παιδιά όταν καταπιούν τσάι γλυκό πικρό που ίσως θα γιατρέψει. Έτσι ανταμοιβώσουν μόνοι σου γιατί και τότε ακόμα τόσο από μακριά από ήσουν, που ποιος να πει τι ανταμοιβή θα ήθελες. Εσύ όμως ήξερε: Στο παιδικό κρεβάτι μισοκαθώσουν και απέναντι ο καθρέφτης σου επέστρεφε το παν Και αυτό το παν Εσύ ήσουν Κατόψιμο Από μέσα ήταν μόνο Η ωραία πλάνη μιας γυναίκας Που με Φορά κοσμήματα Χτενίζεται και αλλάζει Και όπως άλλοτε οι γυναίκες Έτσι πέθανες παλιομοδίτικα με στο ζεστό σπιτάκι Σαν τις λεχόνες που ξανά στον εαυτό τους θα ήθελαν να κλειστούν και δεν μπορούν πια. Γενώντα γέννησαν και κάτι σκοτεινό, που αυτό ξαναγυρνά, επιμένει και εισβάλλει. Μήπως λοιπόν θα τέριαζε και να καλέσω μυρολογίστρες, θηλυκά επαμοιβοί να ουρλιάξουν Θα δίνα και κάτι παραπάνω για όλη τη νύχτα που είχε αφόρητη ησυχία. Παμπάλαια έθιμα, δεν τα κρατάμε πια. Ξεθόριασαν, τα παρνηθήκαμε. Όμω να, να γιατί θα έπρεπε να έρθει, να αναπληρώσει, νεκροί του θρήνου που σου οφείλανε. Μακού, θρηνό, και θα ήθελα να ρίξω τη φωνή μου σαν ρούχο πάνω από τα συντρίμια του θανάτου σου και να την σύρω μέχρι να κουραγιαστεί. Και όλα τα λόγια μου ντυμμένα με ταράκι τη να τριγυρνάνε τρέματες. Θα αρκούσε αν ήταν μονάχα να θρηνώ. Μα τώρα καταγγέλλω αυτόν που σ' αποτράβηξε από τον εαυτό σου. Ή μάλλον όχι. Αυτός ποιος είναι. Μόλις μοιάζει. Στο πρόσωπό του όλους τους άντρες καταγγέλλω. Αν κάπου μέσα μου και μου. Αναδύεται η αίσθηση πω ήμουν κάποτε παιδί, μάλλον η αχμή ουσία κάθε παιδικότητα. Δεν θέλω να το ξέρω. Θέλω έναν άγγελο να πλάσω από την ουσία αυτή, μισοκοιτώντα την, και ευθύ να τον εξφενδονίσω να ηγηθεί των στρατιών που ημώζουν τον Θεό θυμίζοντα. Πέδεψε πολύ αυτό το βάσανο και αβάσταχτο κατήμησε Ναι Μας βαραίνει το θολό βάσανο μια κύβδηλης αγάπης Που μοιάζει δίκαιη Αλλά τοκίζει τάδικο Ποντάροντας Σ' όσα η συνήθεια παραγράφει Ποιος άντρας δικαιούται να κατέχει Ποιος Ότι τον ίδιο τον εαυτό του δεν κρατάει Μα πότε τον αδράγνει Πότε τον πετά ευτυχισμένα όπως το παιδί την μπάλα ελάχιστα όσο ελέγχει ο πλοηγός μια νίκη σκαλιστής του πλοίου του την πλώρη που η μυστική αλαφράδα της θεότητάς της την ανυψώνει απαλά μες το αεράκι τόσο και κάποιος από μας μπορεί να φέρει πίσω εκείνη που ξεμάκρινε, μη θέλοντα καν να μας βλέπει και στη σύπαρξη στο χείλος βαδίζει τώρα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 Επιμένει και εισβάλλει Μήπω λοιπόν Θα τέριαζε και να καλέσω Μυρολογίστρες Θηλυκά επαμοιβή Να ουρλιάξουν. Θα δίνα και κάτι παραπάνω Για όλη τη νύχτα Που είχε αφόρητη ησυχία Παμπάλεα έθιμα Δεν τα κρατάμε πια Ξεθόριασαν Τα παρνηθήκαμε Όμως να Να γιατί θα έπρεπε να αρθήσει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 Θέλω έναν άγγελο να πλάσω από την ουσία αυτή μισοκοιτώντας την και ευθείς να τον εξεδονήσω να ηγηθεί των στρατιών που ημώζουν τον Θεό θυμίζοντα. Γιατί μας πέδεψε πολύ αυτό το βάσανα και αβάσταχτο κατήμησε. Ναι.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 όσο ελέγχει ο πλοηγός μια νίκη σκαλιστής του πλοίου του την πλώρη που η μυστική αλαφράδα της θεότητάς της την ανυψώνει απαλά μες στο αεράκι τόσο και κάποιος από μας μπορεί να φέρει πίσω εκείνη που ξεμάκρυνε μη θέλοντα καν να μας βλέπει και στη σύπαρξη στο χείλος βαδίζει τώρα ισορροπώντας ως εκθαύματος Εκτό κι αν θα μας διασκέδαζε να ασφάλουμε. Τόσα πολλά εσύ γνώριζες για όλα αυτά. Τόσα πολλά μπορούσες που έφυγες όλα νύχτι τα πάντα σαν τον όρθρο. Ναι, κάθε γυναίκα πονάει. Να αγαπάς σημαίνει να είσαι μόνος. Και κάποιοι καλλιτέχνε το μαντεύουν. Πρέπει εμένοντας σ' ό,τι αγαπούν να το αλλάζουν. Τ' και τα δυο. Και συνυπάρχουν στο έργο που η φήμη τώρα σου αποσπά και το στρεβλώνει αχ ξένη σου ήταν κάθε φήμη εσύ ζούσες αόρατη απαλά την ομορφιά σου απέσυρες μέσα σου όπως υποστέλουν τη σημαία και αρχίζει γκρίζα μέρα εργάσιμη αυτό ζήταγες όλο το χρόνο να τον δώσεις τη δουλειά σου που όμως δεν τέλειωσε παρόλα αυτά δεν τέλειωσε αν είσαι ακόμα εκεί Αν μέσα στο σκοτάδι κάπου Το πνεύμα σου ακόμα αιωρείται Πάνω από τα δίχως βάθος κύματα των ήχων Που ξεσηκώνει με τη νύχτα η φωνή μου Μοναχική Στου δωματίου του αντιχείου Βοήθησέ με Άκουσέ με Δες γλιστράμε, χωρί Χωρίς να ξέρουμε καν πότε Χάνουμε έδαφος Πέφτουμε πίσω εκεί που νόημα δεν βγαίνει και εκεί παγιδευόμαστε σαν σε φιάλτη εκεί πεθαίνουμε χωρίς καν να ξυπνήσουμε μπορεί καθένας να το πάθει όποιος ύψωσε σε έργο το ίδιο του το αίμα μπορεί να μην αντέχει πια να το κρατά και να το αφήσει αχριστεύοντας το βάρος του γιατί το έργο που διαρκεί και τη ζωή τα χώρισε μια παλιά έχθρα Που δεν σβήνει Βοήθησέ με Να την νιώσω Να την πω Αλλά μην επιστρέφει. Μείνε Αν το αντέχεις Με τους νεκρούς νεκροί Μοιράσου τις δουλειές τους Χωρίς να λιωθείς Βοήθησέ με Όπως το απόμακρο Καμιά φορά βοηθάει Μέσα Thank you.